Τυχαίο προφανώ. Δεν δε το θυμάμαι. Άκου διάολο τώρα έτσι. Άμα δηλαδή δεν σε θέλει, έκαναν περισσότερε αιτήσει ή σε ρέοι. Είχαν περισσότερε πιθανότητε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ρε, που στη Μάκου, δηλαδή, άμα δεν σε θέλει. Και τον κατηγορούν τώρα ότι και καλά, τι, ότι δεν έχει καλά. Ναι, θα... θα... και καλά. Έτσι, ότι... Και επί σαμαρά δε δε δε οι περισσότεροι του Μουσείο τη Ακρόπολη ήταν από την Καλαμάτα. Τυχαίο. Την Καλαμάτα. Άκου διάολο τώρα έτσι. Άκου, άκου. Δεν το πιστεύω, ρε, που. Όσον ένα θάρρο μεγαλύτερο, ρε, παιδί μου σου λέει, αφού είναι από την Καλαμάτα ο πρωθυπουργό, έχει μια Λες, θα κάνω αίτηση. Αμα είκανας ξένος δεν κάνεις. Όχι, ναι, σωστό, σωστό. Γιώδεις ξεκάρφορτος κι εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι τοπικισμοί μας έχουν φάει εδώ στον τόπο αυτό. Αποσύμπτωση τώρα καθαρίζω, αλλά μάλλον δεν ξυμίμιν τρελα. Αυτοί με, μαλακία, τέλος πάντων.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 Γνώμη μη διέξουν το απόγευμα. Και να σου πω και κάτι, θα χτυρίσουμε είπαμε έξι έφυρε για να χειρουργούμε τα έκρηκαν περιστατικά, τα πολύ σοβαρά που δεν μπορούν τα ιδιωτικά. Γιατί όπω ξέρει και αυτό είναι πολύ σοβαρό, όλα τα περιστατικά τα σοβαρά φεύγουν από τα ιδιωτικά και πηγαίνουν στο πέδρο. Κανένα δεν λαμβάνει σοβαρό περιστατικό από τα ιδιωτικά. Και θα διατηρούμε έξι να πληρώνει ολικό λαό. Κρίμα και είχαμε στη πολλά στην ιδιωτική υγεία. Κρίμα. Αποκαιρεύουμε τα... αυτό. Όμω για τα τσικανάκια τώρα θα είναι παιδιά τα τσικανάκια να χειρουργούμε τα τσικανάκια. Τα θέματα υγεία τα... των Τσιγκάνων θα έχουν υπο την υποπτύξηση. Υπουργοί και αστυνομικοί, όχι οι γιατροί. Αυσίες. Δεν χρειάζεται και πολύ. Ε, αυτό. Κανονικά μία έφουσα πρέπει να μείνει χειρολογير. Ναι, παρακαλώ. Μαρία, δεν σε μιλήσατε. Ναι, Έλα. δεν ακούγεται. Έλα. Έλα, Έλα Μωρή. Έλα, τόσο καιρό περνά να σου μιλήσω, να σου μιλήσω όλη τη ώρα κάτι γίνεται. Δεν πιάνω γραμμή με τίποτα. Γεια σα, τι κάνετε, τι γλυκούνι τα γλυκούνι. Ε, με αυτό γίνεται. Κάθε και μίλα από εδώ και από εκεί. Είμαι ταμείο, ωραία. Κάθομαι και παρόλα ταμείο και σε παίρνω κρυφά. Να σου πω ένα γιώ, ότι μου κάτι. Α πηγαίνει ταμείο. Είμαι ταμείο εδώ και καιρό. Σωτήσα να πω σβέρκο. μπράβο. έχω γίνει αρχηγό μωρό. να σβέρκο. Αλήθεια. Μπράβο. Τα έλεγα τώρα πράγματα, αλλά δεν μπορώ. Μι λε, Εσύ καλά είσαι. Καλά κι εγώ. Σ Ναι. Ορφί ο Ζηδέ, χύπαρμαγιάν. Μηστέκι τι κάνουμε. Μου μουσικώθηκε τρίχαν. Επέξα λίγο να πέσει. Το Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα Κουκουέτ, καθώ και οι ποικιλόμορφο οι παραφιάδε του για τον πράξιο και των ενεργειών του με όσέρο είναι πρόδροσαν ασχίντο στα συμφέροντα του Έθου και στο οποίο ξανδι οδήποτε μέσο και ανατροπή του και οικού καθεστώ Πώ Η... έγινε αυτό! Ποιο στον διαμερισμό την εξάτιση Μηλακα σε καταλάβω. Υπό το ζυγόν του λαμβαμονιστικού συνασπισμού. Και σε... δεν συνδένωται. 4 του γάμμα 2 τόμου όχι αστική εφελίδα του δοκειμένου Ιστερία του Κουκουέ. Λέει, αυτά παιδιά. να πει του καλαμούκι Δεν τα λέω αυτά Εντάξει, γεια σας Ντρέπομαι Έρα στο μου, τι κάνεις Καλά εσύ Καλά παιδι μου, άκουνα δεις Θέλω να πάω στη νέα δημοκρατία Λάβα. μπορώ Να πάω απευθείας ή πρέπει πρώτα να περάσω Από τη σχολή του κινάλι του Πασόκ Δεν ήσουν ποτέ εκεί, όλοι ήμασταν λίγο στη ζωή μας μισήμαστε είμαστε όλοι Πασόκ Έχομαι δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία. Μου είπαν ότι πρέπει να γραφτώ πρώτα στο ποσό και μετά να. Θα... Μια ρεμούλα, κάτι, ναι. καναβόλεμα, τίποτα. Κάτι να έχει στο να, ιστορικό σα, κάτι. Δεν σαν... θα πάω, Πώ θα πα τώρα με άδειο βιογραφικό. Ναι, θα το ετοιμάσω και θα στο Καμιά θέση ναι. που να καλοβλέπετε, κάτι πρέπει να έχει. Σα το έχω. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τώρα είτε έτσι. Ναι. Δεν πάει ποιο να είναι, καταλαβαίνετε. Έγινε αγόρι μου, όμω να διορθωθεί και εμένα. Έγινε. Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Σα παίρνω για πρώτη φορά. Είσαστε ο κύριο τη Ελληνοφρένεια, ο κύριο Ευστόλη. Ναι, ναι. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Αμέ, μπορείτε. Πρώτα απ' όλα, σα παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σα ακούω συνεχόμενα, οπότε δεν έχω βάρει κλπ. Άλλο που φορά συμφωνώ, άλλη φορά δεν θα συμφωνήσω. Ε, τι να κάνω, τώρα, έτσι είναι. Ε, δεν είναι. ναι. Αυτό είναι το σωστό και το δημοκρατικό. Πήρα τώρα, ειλικρινά σα λέω, πρώτη φορά σηκώθηκα να πάρω τηλέφωνο γιατί εξανέστη με αυτόν τον κύριο που σα πήρε τηλέφωνο πριν και είπε ότι πήρε τη γυναίκα του στο γενικό. Που είχε θέμα η γυναίκα, η καρδολογία κτλ. κτλ. Σα ρωτάω ευθέω και ρητορικά την ερώτηση. Αυτό δείτε ένα ρατσιστικό παραλήρημα. Γιατί? Γιατί άρχισε να βρίζει το έτσι του στο γιουβέτσι του όλο τον κόσμο. Εντάξει, καταλαβαίνετε όλο τον κόσμο τι εννοώ. Αυτού που ψηφίσανε, αυτού που δεν ψηφίσανε, του υπουργού, του έντου. Έτσιν... Ναι, ναι, αυτό και... γιατί είναι ρατσιστικό. Ο ρατσισμό είναι όταν πετά μίσο πάνω σε μια μειονότητα. Είχε δηλαδή ρατσισμό. να συμφωνήσουμε τι είναι ρατσισμό για αρχή. Μιλάμε τι έννοιε πόσο... όπου να είναι γιατί έτσι ξεπλένουμε του ρατσιστέ. Όχι, όχι, συγγνώ. Σωριντακι. Ρατσισμός δεν είναι μόνο η μειονότητα Όχι όχι Έτσι. Όταν ξερνάς μίσο σε μια μειονότητα Και κάνεις διαχωρισμούς είναι ρατσισμός Ωραία να σας κάνω μια ερώτηση Οι υπουργοί δεν είναι μια μειονότητα Είναι μειονότητα. Είναι, είναι μια μειονότητα Θέλω να σας πω σαν μειονότητα Εκεί θα το φτάσουμε καλά, ναι καλά, ναι Ά, Άνοιξε το πηγά τη μαλακίας Έλα να σας ακούσω Συγγνώμη γιατί με κατηγορείτε χωρίς να σας έχω πει Δεν σας κατηγορώ αλλά και η μαλακία Και από αντί το αυτή μου είναι συγκεκριμένη. Τότε συγγνώμη συγγνώμη Να το πω κάπως διαφορετικά Το να ύρίζει είναι σωστό κάπως να είναι συνεχόμενα. Κι έτσι όπως ήδη ο κύριο. Δηλαδή ανέβησε την εντάξει βάκα. Είπες μια φορά εύρισε. Δεύτερη φορά εβρυσε, τρίτη φορά 10, 20, 30. Εσεί θυγήκατε ω Καμία σχέση σα πληροφορώ, σα μιλάω Α, Τότε ποια είναι η ένσα, Αυτό το να Ιβρισιά... αυτό συγγνώμη, αυτό, για αυτό το λόγο. Το έτσι το, το Κάνει μια διαδήλωση, κάνει μια διαμαρτυρία βεβαίω μαζί σου. Με εννοείται και εγώ έχω πάει σε νοσοκόμιο. Να σα πω κάτι άλλο: κάνε θέλετε συμφωνήτα, δεν θέλετε συμφωνή, που θα καταθέσω την αποψή μου. Εγώ οργισμένο με εσά. Τι θέλω να πω, γιατρό, μου κάνετε μια διάγνωση, ξέρω εγώ, ελυπή, Και βγαίνω μαζί σας. Προσέχτε, Και ε, δεν είναι αυτό το περίφημο Έτσι ξεκινάνε οι τσεκομίτε. Εννοείστε, βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποτε πρέπει να έχουμε και λίγο. Στο ασφαίρεστο να ηρεμούμε λίγο. Με καταλάβατε. Σας πίνει τηλέφωνο συγκεκριμένο κύριο όπως και εγώ. Εγώ εξανέστητη. Σα μιλάω σοβαρά, ειλικρινέστατα. Σα ακούω. Ε, καλά, καλά δεν δε κάτι. πάτε δε και κανένα τρακάτε, του Αν είναι δυνατόν. Απλώς νομίζω ότι σε αυτό που σας είπα τουλάχιστον έχω το δίκαιο. Έτσι νομίζω. Εγώ ο καθένας νομίζει τα δίκαια που έχει. Έτσι ακριβώς. Και ο Μητσοτάχης θεωρεί ότι έχει δίκαιο. Λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλημέρα. εσείς εσύ να είστε καλά. Καλή συνέχεια ανάγκη. Ναι, καλημέρα ο Μαρκώνη. Καλήμονο. Παρακαλώ. Μπορεί να μου πει γιατί παίρνει κάθε μέρα, μια ερώτηση είχα. Η εξωγήνιο. Όχι, απάντα μου. <laughs> Ακόμα και με τη Λουκά, κάπως έχουμε βρει και συνεννοητόμαστε. Α πούμε, κόβεται ο μονόλογος. Είναι. Όχι, δεν θα πάει έτσι, θα μιλήσουμε κανονικά. Δεν έχει ασπράδι, κάτι το δεν, Τι έχει μόνο, κρόκο? Όχι, κρόκο. Καλημέρα. Λοιπόν, είδα κίνητα το κημοντεράκι για τι κατασχέσει των σπιτιών και τη εξώσει. Και δεν είδα τη ζωή του Κοστρατοπούλου το εκτό. Που είναι και στι κατασχέσει και <συσχε> κάνε και αν τι κάνει εξάσει αγάπη. Όχι, <συσχε> ρε παιδί μου πάει μετά με καρδούλε. Πάμε με καρδούλε. Αυτό λέω Ιητάξαμε γιατί. Κατά, πάμε με βροχέ, θα πάει με καρδούλε θα πάει. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Έτσι τη μάθα. Έτσι καρδούλε τη μάθαμε. Αυτό κάνουν λοιπόν. Παραμύθια στον κόσμο και ο κόβουμε τα χάσει και του βάλει στη Βουλή. Η εκκλησία επίση τη αγάπη που Σε αυτές τις εξώσεις, Η, η εκκλησία έχει θέματα άλλα. Έχει θέμα, η εκκλησία έχει πώ να αφορήσει την ομοφυλοφιλία. Η ομοφυλοφιλία πρόκειται για μια τρομερά αμαρτία, μια ανατροπή τη ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία. Ακριβώ. Το μόνο που να είναι να Και να μπει τα παιδιά ελεύθερα και χωρί οικογένεια για να μπορεί να τα χειρίζεται όπω νομίζει. Ναι, ξέρουμε τι κάνουν και στη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 Τσίρκο αυτό, θα σουρθεί. Αυτό, αυτό λέω και εγώ. Οι ομοφυλόφιλε κάνουν αυτό που πιστεύουν εκτό εκκλησία. Γιατί δηλαδή και, και καλά περιμένουμε να μακρυγορήσουμε. Καλά, νομίζουν παπάδε ότι αυτά που λένε επηρεάζουν του ανθρώπου που θέλουν oh. να υιοθετήσουν παιδιά. Όχι. Oh. Του ομόφιλου σχεστήκανε. Oh. Λε και έκανε καμία καούρα να έχουν την ευλογία τη εκκλησία. Ακριβώ, ακριβώ αυτό. Και δηλαδή, βλέπουμε στην τηλεόραση πράγματα και θέματα. Όπω ασχολούνται τώρα α με τον άλλο άνθρωπο και λένε διάφορα. Δηλαδή εδώ ο κόσμο καίγεται. Έχει πρόβλημα επιβίωση ο κόσμο. Το λάδι είναι απλησίαστο. Και αντί να ασχολούνται με το ότι αύριο δεν θα υπάρχει επαρκεια. Τροφική, δηλαδή στον κόσμο, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Το λάδι έχει φτάσει 15 ευρώ το λίτρο. 15 yeah, ευρώ, yeah. Ναι, κάθε μέρα αυξάνεται. Εδώ τα αυγά έχουν πάει 50 λεπτά το ένα. Δηλαδή, πα και παίρνει μια ξάδα 3 ευρώ, 3,5. Και απορώ. Πόσο κόστο παραπάνω. Το αυγό είναι άλλο. Το αυγό κάνει και Είναι ακριβό. Γιατί πλέον yeah. οι κότε στον τόπο μα έχουν πάρει μεγάλη αξία. Έχουν αυξηθεί οι κότε. Γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, και επίση κάτι άλλο που άκουσα στο λιάγκα με τον άλλο άνθρωπο που τον η η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και ότι την εξέσαμε και ντροπή έπρεπε να την προστατεύσουν. Δηλαδή, η πρόεδρο τη Δημοκρατία αυτό περιμένει για να εκτεθεί. Το ότι πήγαινε και πέταγε λουλούδια, λε, ήταν σε κάνα πουζουξίδικο εκεί στα τρένα που έγινε το ατύχημα. Ναι, η αλήθεια ότι εξέσαι... έχει δώσει δικαιώματα. Ναι, δηλαδή περίμενε αυτή την παρασμοφόρηση. Το ότι ω δικαστικό και στο Συμβούλιο τη Επικρατίας η δικαστική, το πιο διαφθαρμένο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, ότι. Σα παρακαλώ, είναι Δεν θα, συνταγμα... θα ήθελε πρώτον, θεώρησε συνταγματικό να κοπούνε οι μισθοί και η συντάξει. Των ανθρώπων με το μνημόνιο, ενώ των δικαστικών θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματικό. Ναι, σε αυτό, αυτό δεν έχει θέμα. Δε... Τα κάνει έτσι απροκάλυπτα. Μην και... έχει τα απορίε. Είναι διαφθαρμένη η αποστολή. Το πιο ξεφτύλα κομμάτι τη ελληνική κοινωνία είναι οι δικαστέ. Και συντάξει, μην τι πειράξετε, κόψτε τι άλλε κύριε τρία καταστάρικα μπορούν να ζήσουν. Εμπρό. Ναι, με κόβεσ Γιατί σε κόβω, γιατί πού πάει το μυαλό σου. Ε, ύψιστος... Δεν είπα εγώ, εσύ ξεκινεί και για κρόκο Τέλο.